Υπότιτλοι AUTHORWAVE Υπότιτλοι AUTHORWAVE l'ora che il Ξεκινάει μια ακόμη εκπομπή. Δεν είπα ποιο είναι ο Σίμωρο. Ναι, ούτε εγώ. <laughs> λοιπόν, είμαι ο Ελία Παπαδόπουλο. Εσύ κύριε Παπαδόπουλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καληνύχτα, καλημέρα, ανάλογα σε ποιον παράλληλο το σκηνικό μα παρακολουθείτε. Ε, ε, είναι μια ακόμη εκπομπή στην οποία θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε πολιτικά την επικαιρότητα, να αναδείξουμε τι δράσει τη πολύ σημαντικέ. Ε, του κίνηματος «Τεν πληρώνω ενιαίο μέτωπο» ε, αλλά και του ευρύτερου κινήματος το οποίο δραστηριοποιείται ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο λόγω της ψήφησης των προβάτων mm. το τρίτο μνημόνιο έρχεται το, ε, η ψήφη του υπεροπολεγισμού και δικά όλα αυτά τα μέτρα τα οικονομικά τα οποία Είς, θα... δεν θέλει και πολύ να αποτελέσουν μέτρα Δεν είναι για ένα μέτρο μας το οποίο <Τεν> δεν είναι για πολύ καλό ε, Θέλω να μας πάρουν τα μέτρα <Τεν> ε... Εμεί δεν πρέπει να του αφήσουμε φυσικά. Αυτό το τρίτο μνημόνιο θα περάσει πάνω από πάρα πολλά πτώματα στην κυριολεκσία. Αν περάσει, θα προκαλέσει πολύ δυστυχία, πόνο, φτώχεια κτλ. Όλε οι προβλέψει άλλωστε είναι αρνητικέ για την πορεία τη ελληνική οικονομία το επόμενο διάστημα, τα επόμενα δύο έτη με αύξηση τη ανεργία, ύφεση κτλ. Στου καπιταλιστικού όρου δηλαδή, δείχνουν μια περαιτέρω συρρήκνωση τη οικονομία και συρρήκνωση φυσικά και μείωση τη ευτυχίας των ανθρώπων, της πλειοψηφία τουλάχιστον, της κοινωνικής πλειοψηφία. Ε, να πούμε ότι οι βασικοί πυλώνες των, και των προαπαιδευμένων, αλλά και των πρώτων μέτρων που θα αρχίσουν εφαρμόζονται, αφορούν πρώτα και το ασφαλιστικό, το οποίο είναι το μεγάλο θύμα ε, των μέτρων, αυτού του πακέτου μέτρων. Ε, εντάξει, οι ανιστέχουν έχουν βάλει στο μάτι το ασφαλιστικού γιατί πιστεύουν να ότι με τη διάλυση του ασφαλιστικού, με τη του ασφαλιστικού τη μείωση του κοινωνικού κράτου, ε, την αποδέσμευση φόρων ε, από το σύστημα γενικότερα θα, εξ, θα μπορεί να εξυπηρετεί το χρέο καλύτερα το πενησμό διάστημα. το ασφαλιστικό αποτελεί Μία από τι μεγαλύτερε δαπάνε του κρατικού προπολογισμού και απομειώνοντα αυτή τη δαπάνη δραστικά, ανεξάρτητα από τι συνέπειε που υπάρχει έχει στι κοινωνικέ τάξει, τι οποίε οπλί... αυτή η απομείωση των συντάξεων, η διάλυση ουσιαστικά των ασφαλιστικών ε, θα μπορούν να εξασφαλίζονται πόροι για την αποπληρωμή των χρεών στο Δινεκέ, με μια μεγάλη πορεία των που θέλουν να διασφαλίσουν οι δανειστέ. Ε, σίγουρα η διάλυση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων γίνεται και με την πρόφαση. Τη άψη τη ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας με την έννοια ότι οι μικρότερες εισφορές προσελκύουν περισσότερους εργοδότες και επιχειρηματίες που θέλουν να επενδύσουν και φυσικά προσέλιξη άμεσων επενδύσεων, καθώς ρίχνει το έμεσο κόστος εργασίας που είναι οι εισφορές και οι δαπάνε υγείας. Το άμεσο κόστος έτσι και αλλιώς εκτέστη των μισθών και την περικοπή των μισθών που έχουν φτάσει Απίστευτα χαμηλά νούμερα στον κόσμο τη εργασια με, με τι αρχέ των ανέργων κειμένων. Στι αρχέ των ανέργων, φυσικά, η, ελασ... η πλήρη ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, η διάλυση ουσιαστικά των εργασιακών σχέσεων, ε, και με την διάλυση και το ασφαλιστικό ολοκληρώνεται το, το φάσμα. Προκειμένου να επελάσσουν το επόμενο διάστημα, κοράκιωσε. Δεν θα του έλεγα ούτε επιχειρηματίε ούτε τέννη. κάποιοι. Θεοβάχες φε, ε, ε, του Μονία κυβέρνηση η οποία θα έχει το ρόλο του δουλέμπορου, Πώ δεν είναι κανένα άλλο. Πώς, πώς... κλάμε πούμε ότι για το συγκεκριμένο διάλειμμα του ασφαλιστικού υπάρχουν ε, ευθύνες συστημικές καταρχά, δηλαδή είναι το σύστημα το οποίο έχει δημιουργήσει την κρίση στην ανεργία και το καθεξής Έτσι. Ε, το οποίο ουσιαστικά αναπαράει και μια τέτοια διαδικασία και, τη, και την ε, διάλυση του ασφαλιστικού όσο δεν υπάρχει εργασία και υπάρχει τεράστια ανεργία δεν υπάρχουν ασφαλιστικές σφόρες και το ε, υπάρχουν ε, ποινικές πιθανότατα ευθύνε και πολιτικές, σίγουρα και ποινικές ποι, με τον Ευάγγελο Βενιζέλο και το περιβόητο PSI του που είναι σχετικά να προβληματικά των ασφαλιστικών ε, κάτι το οποίο πλέον έχει αρχίσει και γίνεται γαργά με τον Ευάγγελο Βενιζέλο να φιγουράρει κιόλα ε, ως γραμματέας της ε, ή αντιπρόεδρος, δεν θυμάμαι ε, στην ε, ε, Θεσμό και Διαφάνειας ναι, ε, πήρε προαγωγή από εκεί που ήταν νούμερο ε, Υπεύθυνο όλο το σκάνδαλο, δεν με κάποιο σκάνδαλο πρόσφατο που να μην είναι μπλεγμένο και ο Εβάγγελο Βεντζέλο. Τώρα ξαφνικά προσπαθούμε να το κάνει την πολιτική Παρθενοραφή προκειμένου να επιστρέψει ω πολιτικό σταγός του ε, κεντρώου σοσιαλιστικού χώρου στην Ελλάδα και να τα τακοιμιάσει με τους Ευρωπαίους, οι οποίοι οι ευρωπαίοι σοσιαλιστές είναι πλέον το μέλλον μας και η, ε, και η ελπίδα μας γιατί αυτοί έτσι κι αλλιώς μας βοήθησαν και τα ευρωπαϊκά με τη βεβαρή συμφωνία και ευρώ και δεν καταστραφήκαμε ε, με αποτέλεσμα, εν πάση περιπτώσει, ο Βενζέλος αυτή τη στιγμή ε, καθαγιασμένος ε, χωρίς το προπατορικό αμάρτημα και χωρίς όλα τα υπόλοιπα αμαρτήματα τα οποία, στα οποία έχει υποπέσει ε, αλλά και, με, και πολιτικά παρθενοραμένος, παρθενοκομμένος και παρθενοραμένος, να έρχεται εδώ πέρα τώρα να μας το παίξει και τιμητής πρέπει ε, ουσιαστικά να ε, καταπολεμήσει τη διαφθορά, ας πούμε, κτλ. Δηλαδή αντιλαμβανόμαστε τώρα πόσο μεγάλη είναι η αντίφαση. Το ηρωνικό σε αυτήν την υπόθεση και με το θέμα του ασφαλιστικού είναι ότι οι Τροϊκανείς, ε, φυσικά με αγαστεί τη συνεργασία των Ελληνικών κυβερνήσεων και του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, του ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ την κυβέρνηση αυτή, ε, πρώτα δημιούργησαν το πρόβλημα, πιο πρόβλημα μέσω του PSI, όπω είπε, κατέστησαν το ασφαλιστικό μη βιώσιμο. Mm -hmm. έτσι. Και στη συνέχεια επικαλούνται τη μη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού mm -hmm. να διαλύσουν περαιτέρω με mm -hmm. έναν εξωτερικό ασφαλιστικό βολή. Mm -hmm. ε, σε μια πολιτική που κατέχεται από συνέπεια και συνέχεια διάλυση αυτού του, ε, του ασφαλιστικού συστήματο, αλλά όχι μόνο. Άλλωστε και το μνημόνιο αυτό καθεαυτό ήρθε να προ προκαλέσει ουσιαστικά τα αποτελέσματα, τα οποία έρχεται να αντιμετωπίσει το επόμενο μνημόνιο. Την ύφεση, τα ελλείμματα, την πλήρη αποσάθρωση της ελληνικής οικονομίας. Σε ολοκοίταρες. Επίσης να προσπαθείς να σβήσεις την φωτιά, με πούμε, βενζίνη. Να βενζίνη να σβήσεις φωτιά, δεν υπάρχει... Είναι ομοιοπαθητική αυτή η μέθοδος, δηλαδή ναι, με ναι. δηλητήριο, προσπαθείς να τεραπήσεις το δηλητήριο. Ο κόσμος βέβαια, έχει αρχίσει και πάθει έναν πρηγατισμό όπως λέμε στα συνεχή μέτρα, δηλαδή πλέον έχει αρχίσει να ακούν να ασχολίζουν το κεφάλι του μέτρα τα το οποία έχουμε κάποιες δισεκατομμύρια προϋπολογισμού και πλέον... Άρχιτε να πετσί που δεν του κάνω εντύπωση γιατί έχει τη σημασία του. Αυτό είναι πολύ κακό. Αυτό είναι παράγοντα. Συμφιλιώνεται με την εικόνα, α πούμε, θα πάει σύνταξη. Όχι, δεν έχει παράγοντα. να συμφιλιώνει την εικόνα του διαστήσου και αντικειμενικά με το γεγονό του βιασμού σου, τότε αυτό είναι εξαιρετικά προβληματικό. Και εν περιπτώσει όσοι έχουμε μείνει αυτή τη στιγμή ικανοί να αντιδράσουμε, πρέπει να αντιδράσουμε, δεν περισσεύει κανεί. Σήμερα είναι, υπάρχει μια διαδήλωση, ε, μια συνέντευξη που από το Σύνταγμα, στην Δημοκρατία Συνταγματικών Υποθέσεων, που λέει στι 7 η ώρα. Ε, που καλούμε όλο τον κόσμο να παρευρεθεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δείξουμε ότι ο κόσμο δεν κοιμάται, ο κόσμο δεν ε, μπορεί να είναι στο καραβάτσο φαινομενικά, αλλά είναι έτοιμο να αντιδράσει. Mm. Και πρέπει να αποτελέσουμε μια πρώτη μαγεία προκειμένου να χτίσουμε το λαϊκό κίνημα τη επόμενη μέρα. Γιατί αν δεν υπάρξει το λαϊκό κίνημα τη επόμενη μέρα, αν δεν. Βγει με δυναμισμό και συγκεκριμένα αιτήματα και συγκεκριμένο πρόγραμμα με μια ριζοσπαστική κατεύθυνση. Τότε δεν υπάρχει περίπτωση ο λαό μα να ανανύψει. Ο λαό μα θα είναι σιδεροδέσμιο, αντικείμενο εκμετάλλευση για πάρα, πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Και τα χειρότερα έρχονται, δεν τα έχουμε δει ακόμα. Συνεπώ θα πρέπει να αντιδράσουμε και όχι απλά να αντιδράσουμε γενικά για περιμένουμε, θα πρέπει να γίνει δίνουν τον πιο οργανωμένο πολιτικά τρόπο, όσο το δυνατόν, σε όλα τα μετερίζει για αγώνα. Δεν είναι, μόνο, είναι κεντρικό το ζήτημα φυσικά, είναι πολιτικό. Από εκεί υπάρχουν και τα αποτελέσματα του μνημονίου και οι εφαρμοστικοί νόμοι εκφράζονται με διάφορους τρόπους στη διαθημερινή ζωή σε πολλά επίπεδα. Θα πρέπει να αντιδράσουμε από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Έτσι. Ε, ένας δεύτερος πυλώνας, έτσι να δώσω και τροφή για τη συνέχιση της κουβέντας που κάνουμε, ε, είναι του, των προαπαιτουμένων και του μνημονίου που έρχεται να ακουμπώσει, ε, το 16, είναι τα οποία εντάσσονται στον προεπολογισμό του 2016, είναι η εξηγία του χρηματοπιστωτικού τομέα. Uh -huh. έτσι. Η οποία, ε, το μεγάλο σκέλος αυτής της εξηγίας είναι η ανήκεφαλαιοποίηση του τραπέζου, που συνδέεται και με τα κόκκινα δανείο και την διαχείριση των κόκκινων δανείων. Το πώς δηλαδή οι τράπεζες θα ξεφορτωθούν. Ε, τα, στοιχεία που, που τα, πέρα, νουσες, τα στοιχεία του ενεργητικού που τα οποία όμως δεν λοιπόν. είναι ουσιαστικά στοιχεία του ενεργητικού γιατί δεν μπορούν να τα εισφράξουν ποτέ ε, ένα μεγάλο μέρο ε, αυτών των στοιχείων ε, είναι τα κόκκινα δάνεια που ε, άλλαξε για ακόμη μια φορά κραμμή κυβέρνηση, αλλά έλεγε πριν και άλλα Σωστά. μετά. τώρα θα... έχει καταδίνει και ανέγκοτα, έτσι, το τι <laughs> έλεγε πριν και πού <laughs> <και> μετά. Απλά <Αυτό> έτσι <laughs> το αναφέρω γιατί... εμεί είναι... έχουμε παραλάβει πολλές ως το ραντεβού που είχαμε κάνει με το Σταφάκι το Μάιον oh και ο μας είχαμε να μπει ούτε με τη Μόνικα Μπελούτσι yeah. πια, το Μπράβο. πολύ συζητημένο. Αλλά δεν έχει κανένα ακριβώς το αντί <σίλυμα> Μας χρειαζόταν να ψηφίζετε το θέμα των πολιτών, ενώ προς όφελος τον... Το και θυμάμαι όταν λιωτιστον... έφυγε λιωτιστον... το ραντεβού, έλεγε κάτι, «Κάτι έχω ξεχάσει, κάτι έχω ξεχάσει, ρε παιδιά, δεν θυμάμαι. » Κάτι δεν θέλω, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Ήταν ένα μεγάλο εκατομμύριο, το οποίο είχε ξεχάσει και προσπαθούσε να <σίλυμα> <θα> το θυμηθεί, και δεν μπορούσε να το θυμηθεί. Εγώ το θυμάμαι αυτό. Μετά μάλλον το θυμήθηκε, και ξέχασε το νομοσχέδιο που ήταν να το ελέγξει. Τι μπορεί να τον άνθρωπο. Πώ αναθυμηθεί ένα εγκέφαλο. Ε, Τέλο πάντων, λοιπόν, Κόγκια Ναδάνη, μιλάμε για επιχειρηματικά, στεγαστικά, καραμαδιωτικά, όλα σημαντικά. Τα επιχειρηματικά μιλάμε και για μικρομεσαίε επιχειρήσει, μιλάμε μόνο για το μεγεκτήριο. Για <συγλωσίες> <Λέω>, θα... τα λαοδάνη, για τα αγεία αυτά, τα χρήματα. Τα οποία ήδη έχουν σβηστεί, βέβαια, στι άλλε λίτε. Λοιπόν, ε, μιλάμε για βαθύ lifting και μεγάλη αυστηροποίηση στου νόμου Κατσέλη και Βέν και η οποία θα έρθει. Είναι ο νόμος ένδυα, ναι, μπράβο. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Καμικά. Καλό. Ναι, πολύ καλό ήταν. <laughs> γι' αυτό το κόλλησε. Λοιπόν, ε... ο νόμος Χατζέλη αφορά τα νοικογεωργία, ο δεν είναι για τις επιχειρήσεις του. Οι θα υποστούν ε... μετατροπές σε Πιταχύρο. Ο ε, ε, ε, Πιταχύρο βέλτιστο. Major Reconstruction. Play. Μπράβο. Είναι μεταρρυθμίσει προ όφελο των κοινωνικών στρωμάτων που εκπροσωπεί ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως έχει δηλώσει ο Άλεξ Τζήφρα. Δεν το είχα πει ποτέ, επειδή το γράφει, μέχρι τώρα. Το λέω πρώτη Λοιπόν, έχουμε τη δημιουργία αρχή πιστοληπτική φερενγκαιότητα των δανειοληπτών, έχουμε το νέο κώδικα πολιτική δικονομίας που αλλάζει τα δεδομένα των μυνηστηριασμών υπέρ των τραπεζών έχουμε τον πρώτη καθημεριντολογία τράπεζα της Ελλάδος Έχουμε το 2007 τη αλλαγή στο νέο επτοχητικό κώδικα. Έχουμε το βγάλσιμο τη Βίκηση στα μάτια από το φυλάκι Αυτά αφορούν τα γιο να του λεπτό που είπε αυτό διαφάνεια. Σχεδό δεν βλέπει να το μεταξύ. Γιατί μπορεί, κάποιο παραμάτι το μνημόνιο. Δεν δουλειά. Πώ γίνεται αυτό, δεν ξέρω τι γραμμάρε. Εντάξει, κατάφερε. Η κατηγοροποίηση των οφειλετών σε καλό τη καταρχότη του είναι το παλαιοκότα. Νομίζω ότι δεν είναι βάλει στο πολύ σημαντικό η κατηγοριοποίηση των σε ακαλόπισης και αγακόπισης, πώς σου φαίνεται? Ε, εντάξει, αυτό είναι... Μας γράφτε τα... Ήταν στις προβλέψεις. Ναι. όχι, για να τις προβλέψεις αναφέρω τώρα αυτή τη στιγμή. Την παίρνει πρακτική τηλέφωνα και παντέ το και με το σας, Γιατί πρέπει να τα εξηγούμε για ποιος Ή, ξέρω, δεν μπορεί να μην το δάνειο του την τράπεζα ξέρω εγώ ξέρω, κάνει το σούμπο του τραπεζίτη και τα λοιπά τότε του βάζουν μασίν, πάρα ναι. Αν, Αν ξέρω εγώ τον πάρει πρακτική την ώρα εγώ, που είναι στη τουαλέτα και τα πάρει στο κρανί και τους βρήσει τότε μενει φιλή μου. Εδώ αυτό είναι και μια ας πούμε φωτογραφική κατηγοριοποίηση όσον αφορά και ανθρώπου οι οποίοι ε, οι κακόπιστοι δηλαδή, είναι και οι συνειδητοί ε, άνθρωποι Άρα. που δεν πληρώνουν, όχι επειδή είναι ξέρω, ε, θάλασσο δανειολήπτε όπω είναι οι, <laughs> οι μεγάλε επιχειρηματίε, επειδή συνειδητά πιστεύουν. Ε, το κείμενο δεν πληρώνει για παράδειγμα. Ότι η ανυπακοή μπορεί να οδηγήσει σε του συστήματο του φορομικρικού, του φορολογιστικού κτλ. Ε, έτσι θα γίνει μια κατηγοριοποίηση σε αυτού που θέλουν να πληρώσουν, αυτούς σε αυτού που δεν θέλουν. Στου καλόπιστου και κακόπιστου, ε, σε αυτού που εν έχουν προβλήματα επιβίωση και προτιμούν να δώσουν τα χρήματα αυτά τα ελεύθερα που μπορούν να βγάζουν για να πάρουν γάλα στο παιδί του. εγώ. εδώ ακριβώ κουμπώνει το επόμενο, το οποίο είναι η αξιοποίηση των στοιχείων τη Ελστάτ, τη ανεξάρτητη Ελστάτ, για τον προδιορισμό τη εύλογη δαπάνη διαβίωση. Δηλαδή θα προσδιορίζεται μια εύλογη δαπάνη διαβίωση με αξιοποίηση στοιχείων τη Δηλαδή θα πω έναν κορμό, έναν μπράβο, ο οποίο θα λέει με τόσα ζύσα. Τα υπόλοιπα. Θα μπορούμε να εισπραχθούν από ναι, ναι. οι ε, δανειστέ. Είναι σαν τον Ντάιζαμπλουμ ναι, ναι, ναι. που καθόρισε πόσα ναι. ε, το ε, το Και το μετά το... φυσικά είναι τα ζητήματα τα μεγάλα τα οποία εμπίπτουν και στο θέμα του το, το χρηματοπιστωτικού τομέα με τη εξυγίανση εισαγωγικά όπω λέμε. Που είναι ε, οι πληστηριασμοί και οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί οι οποίοι θα μπουν. Ε, και το άνοιγμα των πληστηριασμών τη πρώτη κατοικία να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ε, έχουμε παρατάσει από 1 σε μήνα. δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο Προστατεύει την πρώτη Αυτή τη στιγμή. Απλά υπάρχουν παράτε σε παράτε. Δηλαδή, <συσοχή> είναι μέχρι να βρουν τη μεγάλη ναι. στιγμή να χτυπήσουν. Λοιπόν, Α περάσουν κι αυτά, μεταψηφίσουν, έναν άλλον, έναν άλλον, και χάπουν μετά. Και τόσο, σκάπ, το το άνοιγμα πληστηριασμού τη πρώτη κατοικία είναι γραμμένο, είναι υπογεγραμμένο. Ναι, έτσι, ναι, ναι. Δεν είναι κάτι που μπαίνει έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα του χρηματοπιστωτικού. Έχουμε την αναγκυφαλαιοποίηση των τραπεζών. Που, που καλούμαστε πάρα να δώσουμε τα ε, δισεκατομμυριάκια ναι. του λαού για να κεφαλεποιήσουμε τη τράτη Τρίτη φορά. Που μπαίνει μέσα και Πώς το ξαναδεί των... Κοίταξε, θα γίνει ουσιαστικά ε, γύρω στα 15 δις σε πρώτη φάση. 12 με 13 δις, εκ των οποίων το 1 τρίτο θα καλευτεί να αυξήσει με το κεφαλαίου με προνομιακή μεταχείριση στους παλιών μετόχων, να τους ξαναπάω. Εκεί υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή, θα γίνει αύξηση των κεφαλαίων, αλλά επειδή προσπαθούν το ελληνικό δημόσιο να μην πάρει πολλέ μετοχέ, θα προσπαθούν να κάνουν πρώτα μια ανοιχτή διαδικασία ώστε να μπουν ιδιώτε μετοχοί, γιατί πρέπει να είναι και ιδιωτικέ τράπεζε, σύμφωνα με τι εντολέ του. Ε, και αν δεν καλυφθούν, ε, με, με ιδιώτε μετόχου, τότε θα μπει το ελληνικό δημόσιο, και θα τα σκάσει, α πούμε, στο τέλο. Ε, αυτό που θέλουν αυτοί είναι ουσιαστικά. Να γίνει και με δημόσιο χρήμα να καταγγείλουμε. Όλα με ιδιωτικέ μετοχέ. Δεν ξέρω πώ θα βρω αυτό. <συστά> τη χρυσή τομή. Τη <συστά> την δουλειά, τη χρυσή αυγή. <συστά> ναι, είναι. Μπράβο. Υπάρχει το πρώτο στάδιο που είναι η ελληνική φάση τη ανακεφαλαιοποίηση. Που μπαίνουν μέσα τα 10 δι του χρυσού. Τα οποία θα καλύψουν τα 2 τρίτα ουσιαστικά τη ανακεφαλαιοποίηση των 15 δι. Και υπάρχει και το 1 τρίτο το υπόλοιπο. Το οποίο όπω είπαμε για την αύξηση θα Α, από ό,τι να... έτσι βγαίνει το. Αντίστοιχα. Ναι, γύρω στα 12 με 13 δι. Ε, συνολικά ε, θα, αξιοποιηθούν, ε, θα θα φτάσει περίπου στα 25 δι που λες, και θα μπει και ένα ποσό για προληπτική χρήση, ώστε να εξασφαλιστούν πλήρω οι τράπεζε κτλ. Και, και το δεύτερο φάσμα είναι αυτό ε, που το... και τώρα. Ε, μέσα σε τρει μέρε ε, άρχισαν να Αυτή είναι η πρώτη ελληνική φάση που λέμε, δηλαδή στο εσωτερικό, και το δεύτερο στάδιο είναι η ευρωπαϊκή φάση με τα stress test που θα γίνει, την αξιολόγηση των δικήσεων των ανεκπληρωμένων τραπεζών πάνω θα βάλω όμως θέλει να έλεγε, ναι, ναι. ναι, μέσα ε, και μετά φυσικά το θέμα των κόκκινων δανείων ε, που θα πρέπει να γίνει η ανάκτηση των κόκκινων δανείων με κάποιο τρόπο ε, 30 με 35 δις ε, υπολογίζουν ε, ότι μπορούν να ανακτηθούν από 100 δις των κόκκινων δανείων το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, δηλαδή το N3το περίπου και αυτή η ανάκτηση μπορεί να γίνεται με πώληση σε τρίτου των κόκκινων δανείων όπω έχει γίνει, αντιστρέφεια, hedge funds κλπ. Που ένα μέρος τα κόκκινα δάνεια θα εισπραχθεί από τι τράπεζε. Φυσικά, όπω πήρε είναι δηλαδή με 5 και 10% περίπου τη αρχική αξία τα αγοράζουν. περισσότερες φορές και με την αναδιάρθρωση στον κόκκινων δανείων. Δηλαδή κάποιοι πιο ευνοϊκοί ώρα υποτίθεται για του δανειολήπτε κλπ. Τα, τα κόκκινα να, να βγουν από το κόκκινο ας πούμε, και να γίνουν πράσινο πα. Ναι, ρόζι μάλλον καλύτερα. Και το τρίτο τη ευρωπαϊκή Φάσης είναι και πολύ σημαντικό, είναι το, το Μπέιλιν. Που από πρώτη, πρώτη του 2016 τίθεται σε ισχύ μέσω και τη συμφωνία που γίνει για την BBRD. Ομάς, που ήταν η, η συμφωνία ε, που ψηφίστηκε και με τα προαπαιτούμενα τον Ιούλιο. Ε, και αυτή η BBRD, που θα υποφευχθεί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ε, μόνο αν εφαρμοστεί κατά γράμμα το μνημόνιο. Και εκταμιευτούν τα 25 δίδει για να γεφανοποιήσει τον τραπεζό που είπαμε πριν. Ε, δηλαδή, αν φτάσουμε σε ένα σημείο, να μην πετύχουν όλα αυτά τα μέτρα, να μην καταφέρουμε να αντλήσουμε όλα αυτά τα κεφάλια για να κεφαλοποιήσουμε τραπεζο και τα λοιπά, Τότε τίποτα σε ισχύει πλέον είναι υποχρεωτικό μέσω τη π να μην γίνει bailout πλέον, αλλά να γίνει Bail. Και γι' αυτό προσπαθούν να γίνει να αγκαλοποίηση πριν την πρώτη πρώτα του δεκάδε. Έτσι, προκειμένου να μείνει το Bili δεν θα έχει χαμόστο, να γίνει σφαγή. Σκέψει το να έχουμε με bailout πόσο ωρίς τις ελληνικές τράπεζες και να αναγκαστεί να, να κάνουν και κούρεμα κατά αυτές. Λοιπόν, αυτά, ιδιωτικοποιήσει, τέταρτο σκέλος. εντάξει εδώ έχουμε πάρα πολλά να πούμε, εντάξει είναι το τομέα τη ΔΕΗ. Είναι το θέμα των ε, που και ο Σκουρλέτης... Ήρήλος σε ναι. Το ότι δεν δε γίνεται αλλιώς, το έχουμε υπογράψει, είναι πραγματικό. Δηλαδή, εντάξει, Πιστεύω. Να πούμε ότι από το ζήτημα του ε, από την πόλη του Λιμανιού της Θεσσαλονίκη και του, του τρένο σε αποσύρθηκε η Ρωσία να. Και επίση να πούμε ότι δεν μπορεί να γίνει ο αγώνα ε, ο Greek Stream που λέγανε ε, Πάει αυτό. πάνε αυτά <laughs> <laughs> Θα φαγεί μαρμάγκα, εντάξει βασικά η Ρωσία δεν θα πραγματοποιήσει επίκτες που αγωγούται στην Τουρκία Τώρα με όλα αυτά που γίνονται και τις εχθρικές ας πούμε ε, τις εχθροπραξίες μεταξύ Τουρκίας και ναι. Ρωσίας πρακτικά και η Τουρκία έχει προσθεθεί όσο μπορεί ε, παίζει μια άλλη πολιτική πούμε, περισσότερο προσδεθμένη στο άρμα των Αμερικάνων και με αυτού ναι, ναι. να δώσει σχέσεις και λοιπά. οπότε η Ρωσία δεν μπορεί να ε, βασιστεί πούμε, στις σχέσεις τη με την Τουρκία ή να δώσει τη δυνατότητα στην Τουρκία να μπορέσει να κάνει οτιδήποτε στο, σε ένα σημαντικό αγωγό οπότε δεν θα περάσει καν από εκεί ο οπότε πάει και ο αγωγός <laughs> λοιπόν ναι. πάνε οι 5.000 στα 5 το καθεξής που, που λέγονταν η δουλειά που είχε κάνει ο πούμε, που είχε ουσιαστικά συστήσει μια ελληνική επιχείρηση του Ινανου mm. μια εταιρεία και σύναψε την διακρατική αυτή τη συμφωνία ε, θα περάσω ο TAP, ε, με αζέρικο φυσικό αέριο, αμερικάνικων συμφερόντων και όπως καντιλαμβανόμαστε η πρόσδεσή μας στην, στο αμερικάνικο άρμα γίνεται όλα και πιο ισχύρη ναι. ε, και όσον αφορά αυτό αλλά και όσον αφορά και άλλα ζητήματα ε, Να πούμε επίσης ε, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κόντρα μεταξύ ε, της Γερμανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών ε, η οποία θα δούμε πως θα εξελιχθεί γι' αυτή ε, με διάφορα συμφέροντα, εντάξει, έξιδομαι και στην Volkswagen yeah. που είναι ποιος ανακοίνησε κυρίως το ζήτημα Τώρα, Volkswagen μιλάμε μια από τις μεγαλύτερες uh... Ε, ε, και εταιρείες συνολικά και, και στη Γερμανία βέβαια. Ναι, αλληλότερα, λοιπόν, πρέπει να πάει αυτό το σύμβολο, αυτό, αυτό, λοιπόν. σύμβολο. Λοιπόν, Ακριβώς. Μην ξεχνά, και... μια εταιρεία που φταίχθηκε και ένας euh, ναζί, δηλαδή το σύμβολο. Σωστά λοιπόν. και μην ξεχνάμε ότι mm. λοιπόν, οι πολύ μεγάλε εταιρείε γερμανικές, σε, σε, σε σκάνδαλα, δηλαδή σε ναι. σκάνδαλα μετά το άλλο, δηλαδή ο γερμανικός καπιταλισμός και σε παραγωγικό επίπεδο πλέον, δηλαδή πέρα τη χρηματοπιστωτική σφαίρα, ο και εκεί πέρα ε, δεν πάει, και ε, πάει και πάρα ε, πολύ καλά, ε, ε, δεν διάγει ε, τι καλύτερε των ημερών ε, του. Εντάξει, Siemens, δι, ε, ε, η Siemens, τώρα η Ford Vacuum, μην θυμάμαι και τη... ε, και με τα εξοπλιστικά, γενικά με τις εταιρείε τη εξοπλιστικέ. Με τα ε, προγράμματα και σκάνδαλα και με τι γερμανικέ φαρμακοβιομηχανίε και την Τζόισενμπαν, δηλαδή ένα σωρό από γενναία χρηματοπιστωτικού που ήδη ναι. το έχουν αποδείξει, α πούμε, ε, όπου. Ε, εν πάση περιπτώσει η Γερμανία αυτή τη στιγμή έχει δημιουργήσει μια ε, τρομακτική ηγεμονία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, και στην Ευρωζώνη. Κάνει ό,τι γουστάρει πρακτικά. Το άκρο διεφθαρμένο γερμανικό κεφάλαιο κάνει ό,τι γουστάρει. Καταπατάται μια συνθήκη μετά την άλλη. Αυτό είναι ο μονοσύμπηρο. Οι συνθήκε που τι έκοψαν και τι έραψαν έτσι προκειμένου να του εξυπηρετούν, στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία τι καταπακούν το μια μετά την άλλη και τους κάνουν το κεφάλι του κάνω τον κουστό, δεν του μιλάει κανένα. Να, αυτό σημαίνει. Ναι, αυτό είναι. Αυτό γίνεται. <συστάρι> για να μπορέσουν να αντλήσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο όφελο για <συστάρι> τα ταμεία του δηλαδή, από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό συμβαίνει Έχουν δημιουργήσει κάποιε. Χώρε δορυφόρου, α πούμε, ιδίω του πρώην Ανατολικού Μπλόνου, οι οποίοι έχουν ακροδεξιά καθεστώτα πραγματικότητα. Λοιπόν, Λέει, στην πραγματικότητα. Και ακόμα και αυτές που είναι ακροδεξιά, έχουν και με την Ευρωπαϊκή Ένωση που του βολεύουν πλήρω. Και, και του Ολλανδού και τα λοιπά, και του Κανδιναβού, α πούμε, και του Φιλανδού και τα Ακριβώ. Και σημαίνει αυτό το πράγμα πρακτικά. Δηλαδή, αν τα αναλύσουμε για τα δούμε. Ακόμα ακόμα και τις περιφερειακές τράπεζες τις οποίες πλέον καταπατήσαν το, το σωστή, την ποσότητα συσχετισμού ε, συστημικών ε, περιφερειακών τραπέζων <ΣΣΣΣΣΣ> στη Γερμανία και το κάναμε ο με υπογραφή Σόιμπλε. <ΣΣΣ> Αυτό είναι τραγικό έτσι. <ΣΣΣ> ο Σόιμπλε μα κουνούσε το δάχτυλο, ας πούμε ο οποίος ξέρω εγώ θέλει να πατήσει ένα κουμπί για να κοινάξει ε, το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα στον αέρα. <ΣΣΣΣ> <ΣΣΣ> Ε, κάνει α πούμε μονομερό αυτέ τι ενέργειε. Η είδηση συνθήκη του Σέγγεν, α πούμε, την οποία αποφάσισαν μονομερό, τέλο πάντων, να την υπεραματίσουν και ο Τσίπρα απ' την άλλη θα λέει ότι ναι, με η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται στο ζήτημα του προσφυγικό με ρυθμού σχεδόν μα, αλλά κινείται προ τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό είναι το Άξι, Βλέπουμε μια σε σχέση με το. Δηλαδή έχουν αποδεχτεί όλη την ναι, ναι, ηγεμονία ναι. τη Γερμανική. Ναι, το, το δίκαιο του ισχυρού, Uh -huh. Αλλά αυτό είναι προκλητικό για τους λαούς, γιατί βρισκόμαστε σε μια εποχή κρίσης, σε μια περίοδο κρίσης που πλέον και με πρόσφατα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν ας πούμε το ε, 1% του παγκόσμιου πληθυσμού ας πούμε κατέχει το πάνω από 50% του πλούτου ε, Εντάξει, μιλάμε για το ότι η παγκόσμια οικονομία, η καπιταλιστική ε, πάει από το καρκό χειρότερο η φτώχεια δηλαδή είναι σαν πίστευτα σημεία. Πάνω από το 77% του παγκόσμιου πληθυσμού ε, έχει περιουσία. Αν δεν κάνω λάθο, αν θυμάμαι καλά, έστειχε δηλαδή, κάτω από 5.000 δολάρια. Η περιουσία τραπεζών δηλαδή, έχει δηλαδή, καταθέσει οτιδήποτε. Πάνω από το 77% του, του παγκόσμιου πληθυσμού. Ε, και άλλα στοιχεία τα οποία έχουν, ε, έχουν έρθει στο φω τη δημοσιότητα, τα οποία καταδεικνύουν να πούμε πω το σύστημα αυτό. Λειτουργεί με γνώμονα της την ισχυροποίηση των ισχυρών ας πούμε, και την αποδυνάμωση των αδυνάμων. Ε, έτσι λειτουργεί αυτό το σύστημα. Βέβαια, μπαίνει και ο παράγοντα ο ανθρώπινο, δεν είναι οι φυσικοί κανόνε που διατρέχουν το καπιταλιστικό σύστημα. Είναι οι οικονομικέ μονάδε, τι οποίε είναι και οι άνθρωποι. Ε, πόσο μάλλον οι άνθρωποι που ευνοούνται από αυτή τη λειτουργία του σύστημα, που είναι οι καπιταλιστέ ίδιοι, οι ολιδράκτες. Οι οποίοι δεν του φτάνει μόνο αυτό που οι ίδιοι οι κανόνε του συστήματο του ευνοούν, είναι αστημένο παιχνίδι ουσιαστικά. Αλλά θέλουν και με τα μέσα ε, να αποκτήσουν ακόμη μεγαλύτερα ωφέλη, όπω είδαμε και με αυτά τα τεράστια σκάνδαλα. Ας δηλαδή, φωτοσυνέχεια, δεν έφτανε που είναι μια εταιρεία που έχει μερίδιο αγορά τέτοια ε, εκμεταλλεύεται σε τέτοιο ποσοστό του εργαζόμενου σου κτλ. Έβαλε και πειρατικό λογισμικό μέσα για να πειράζει για να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερο Έτσι κινείται το σύστημα. Ε, ο ανταγωνισμό ε, οδηγεί, ε, ο τυφλός ανταγωνισμός σε κάθε έκφανση της ζωής ε, σε τέτοια σκηνικά και να, να πούμε επίση ε, ε, ότι εντάξει τώρα έχει και η Volkswagen τώρα, που παράγει αυτοκίνητα, πήγε και κάνει τέταρια πράγματα Ας το κλείσουν πια να φτιάξουν μια τράπεζα που όλα αυτά δικαιολογούνται τώρα είναι το πλαστό που μολύνει περισσότερο, το... κάποιοι μπορεί να το βρεί κιόλας ενώ <laughs> τα άλλα υπάρχουν. Ναι, το... Ο δίκαιο το τραπεζικό έχει τα κόλπα του και οι διεθνείς συμφίλειες και με τώρα, σωστά, προσπαθούν να κάνουν αυτό. Εντάξει, γενικά το χρέο μα, το χρέο, ας πούμε δουλειακόνι γίνει περίοδο δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο Πάρα να αντισταθεί <σφίλοι> ο κόσμος, σίγουρα βρισκόμαστε μετά από μια εκλογή διαδικασία η οποία έχει φέρει <σφίλοι> λίγο στα σκοινιά τον κόσμο γιατί σου λέει τώρα ψήφισσα ας πούμε τα προαντίδατα προς, προς την ψήφο μου, σου σκεραυγώ στον δρόμο ε, υπάρχει ένα, με, μια μερίδα μεγάλη του πληθυσμού, α, αν εξετάσουμε και την αποχή, αλλά και τι ψήφου που δόθηκαν σε αντιμνημονιακά προοδευτικά κόμματα. Υπάρχει ένα, μια αρκετά μεγάλη μερίδα του πληθυσμού η οποία είναι απογοητευμένη από το πολιτικό σύστημα, από το κυρίαρχο πολιτικό σύστημα. Ειδικά το ποσοστό τη αποχή είναι απίστευτο, κοντά στο 50%. Έτσι. Ε, που μέσα σε αυτού του ανθρώπου σίγουρα δεν είναι όλοι συνειδητοποιημένοι οι οποίοι απείχαν ότι. Απογοητευμένη σίγουρα, αλλά όχι συνειδητοποιημένη προ μια κατεύθυνση ριζοσπαστική, αλλά υπάρχει πεδίο ε, προκειμένου να καταφέρουμε να παρέμβουμε σε αυτόν τον κόσμο. Μιλάω αυτή τη στιγμή και σαν κίνημα, δεν πληρώνει ο Μέρκο, και σαν ε, μέρο τη λαϊκή ενότητα που είμαστε στο μετωπικό αυτοσχηματισμό. Ε, προκειμένου να δείξουμε ότι οι μονόδρομοι του συστήματο δεν είναι πραγματικοί μονόδρομοι, είναι ψευτομονόδρομοι, ότι ο λαό μπορεί να ανοίγει του δικού του δρόμου, γενικότερα οι λαοί δυστυχούν σε παγκόσμιο επίπεδο και άρα είναι πρόσφορο το έδαφος για να δημιουργηθούν μέτωπα και σε ε, επιπεδο υπερεθνικό ο ελληνικός ακριβώς και ο ελληνικός ε, δυστυχεί μέσα από το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο, έτσι. Ε. Δηλαδή, ε, είναι μεγάλο λάθος να πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο θα μα σώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο θα μα οδηγεί διαρκώ προ την εξαφλίωση. Και είναι ρεπεθούσα φέτο ότι δηλαδή, τα μνημόνια είναι τόσο σαφέ αυτό ε, που, που μα οδηγούν, α πούμε. Οδηγούν στην πλήρη διάλυση ουσιαστικά του κοινωνικού ιστού τη κοινωνική συνοχή τη ελληνική οικονομία, δηλαδή να φτάσει το να δει ε, προκειμένου να εξυπηρετήσει αυτό το χρέο το οποίο επίτηδε γίνεται ολοένα και λιγότερο εξυπηρετήσιμο, δηλαδή με τις δικές τους χρησιακές πολιτικές. Έτσι ο λόγος ε, αέπρος χρέο γίνεται όλο και μεγαλύτερος, ε, όλο και μικρότερος ε, και προσπαθούμε ουσιαστικά μέσω του νέου και όλε αυτό που λέγαμε για τις ε, ιδιωτικοποίησεις και για το νέο ΤΑΙΠΕΔ να ρευστοποιήσουμε όσο το μεγαλύτερο μέρος του δημόσιου πλούτου και να, ο οποίο να περάσει στα χέρια των δανειστών. Και εδώ να πω κάτι να, ε, να προσθέσουμε. Με το σχέδιο. Ότι το ζήτημα είναι ότι ε, υπάρχει έτσι μια, ένα εθνικό φρόνημα και όλα καλά και ε, η Ελλάδα βάλεται από του ξένου και θα σωθούμε ως Έλληνες. Ε, να πούμε εδώ πέρα ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη πιθανότητα σύγχυση και να πούμε ότι Έλληνα, οι Έλληνες καπιταλιστές είναι οι καλοί ε, και αυτοί θα μας σώσουν τελείως γιατί αυτοί μας δίνουν βουλιές κτλ. Βλέπουμε ότι οι Έλληνε καπιταλιστέ σε όλα τα επίπεδα ε, ψάχνουν να βρουν όσο ε, το δυνατόν πιο φτηνά ε, εργατικά χέρια. Ότι ανά πάσα στιγμή παίρνουν τι επιχειρήσει του και τι πηγαίνουν σε ε, ε, άλλε χώρε, γειτονικέ, βαλκανικέ, συχνά πιθανά, αλλά και τη ε, Ανατολή τέλο πάντων και τη Ασία, οι οποίε έχουν πιο φτηνά εργατικά χέρια και πολύ πιο ε, ευνοϊκό για αυτού θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά τη φορολογία κτλ. Προκειμένου ουσιαστικά. Να είναι κάτω στην κράτη και να μπορούν να ευημερούν οι ίδιοι εκμεταλλευόμενοι κάποιου άλλου ανθρώπου. Ε, ότι ε, το ζήτημα του ελληνικού καπιταλισμού που έχει να κάνει, α πούμε, για πάνω, με τους εφοπλιστές τους λαθρέμπορους, τύπου Μελισανίδη και Μαρινάκι, οι οποίοι κάθεται εκεί πέρα και το παίζουν ε, ε, ελληναράδε, οι οποίοι ε, τα τα βαπόρια από την Περσία κ.ο.κ. Ε, οι οποίοι κάποτε και συνδιαλέγονται και τρώνε και πίνουν μαζί με στελέχη τη ελληνική κυβέρνηση, οι οποίοι ανεπρέαστα ε, του κάνουν παρέα ουσιαστικά, ε, συμβολίζοντα ε, αυτή την ένωση, την ενότητα, ε, με βιομηχανού οι οποίοι ουσιαστικά, όπω για παράδειγμα για να πούμε, ή όπω για παράδειγμα ε, ε, ο μάνες τις uh, <laughs> <Χαλμουλικής, laughs> χαλιμούρικες ναι ε... Να πούμε είναι άνθρωποι όπω το Ιανακόπουλο, τον οποίο τον είδαμε και στην Πουλή τώρα πρόσφατα, ναι, είναι να ο φορέα, ο κοινωνικό. Να μιλάει ένα κοινωνικό φορέα, να μιλάει στο όνομα των Ελλήνων καπιταλιστών αλλά και των Ελλήνων εργαζομένων. Άξονα, άξονα. Το κλασικό αυτό Αυτό μα μιλάει. Το Άνδαν Γεωργιάδη που μιλάει για του Έλληνε εργαζόμενου και την ελληνικό χρυσό που λέει ότι δίνει δουλειά στου εργάτε του στρατονίου εκεί πέρα και τη Χαλκιδική. Και των μαντεμοχωρίων, οι οποίοι όμω ουσιαστικά δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να είναι απλά ανταγωνιστέ κάποιων ξένων και να μην λένε την πραγματικότητα, η οποία είναι η ανάγκη τη δημιουργία μια εθνική φαρμακοβιομηχανία η οποία να, πουλάει, να παράγει και να πουλάει ε, φτηνοφανώ ελεγμένο και καλό φάρμακο και να εξάγει και να μπορεί να εξάγει Εντάξει, και το... σε καλέ συνθήκε εργασία και τα λοιπά, με καλούς, μαρέσεις, ό, όλα αυτά. Ε, λοιπόν, αυτό είναι το ζήτημα, ιδίως σε ζητήματα τέτοιου είδου που είναι πάρα πολύ λεπτά, εντάξει, δεν είναι το ζήτημα να επιβιώσει ο Μπομπόλα, ο Λάτς, ο Αρδίνο οι οποίοι το έτσι και σε και βγάζουν εκατομμύρια και τις εκατομμύρια μέσα στην κρίση, ε, Κάποιοι μπορεί να πλήττονται, βιομηχανοί περισσότερο. Όμω δεν θα λυπηθούμε τον Έλληνα βιομηχανό, τι να κάνουμε. Δεν θα λυπηθούμε τον ελληνικό λαό, ο είναι αντικείμενο εκμετάλλευση. Γιατί η μεγάλη αντίφαση του συστήματο δεν είναι μια αντίφαση γενικά για αφηρημένα χρέου ή πάνω στην σφαίρα τη κατανάλωση κλπ Είναι μια αντίφαση που ξεκινάει από την εργασία. Αυτό είναι παραδοσιακό ζήτημα και το οποίο πρέπει να καθαρίσουμε στο μυαλό μα ότι ξεκινάει την εργασία. Δηλαδή ότι τη στιγμή που εργάζεσαι. Κρατά ένα κομμάτι για τον εαυτό σου, δηλαδή αμήβεσαι γι' αυτό, αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι τη εργασία το κρατάει αυτό που πάρει το κεφάλι τη και δεν εργάζεται. Τι να κάνουμε, που έχει αυτά τα, τα μέσα παραγωγή τα λεγόμενα. Συνεπώ, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε αυτό. Φυσικά, ε, τα ελληνικά προϊόντα τα οποία θα έχουν να κάνουν με παραγωγού, όπω από τον πρωτογενή τομέα για παράδειγμα, τα αγροτικά προϊόντα κτλ. Δεν θα πρέπει να ενισχυθούν, όμως θα πρέπει να ενισχυθούν στα πλαίσια και η, η πώλησή του και η ζήτηση του κτλ. Θα πρέπει να ενισχυθούν στα πλαίσια όπου δεν γίνονται καρτέλ, όπου είναι ελεγμένε ποιότητα, όπου φτάνουν σχαμιλές τιμές τιμέ στο ελληνικό λαό. σε με κοινωνικού όρου εν πάση και άλλα πράγματα. Ε, όλα τα άλλα είναι, <σχε> να έχουμε να λέμε και τα κορκοδίλια βάκρια κάποιων μεγάλο χειμώνων ουσιαστικά οι οποίοι το παίζουν φιλαρά και τουλάχιστον πρέπει να τα προσέχουμε γιατί μπορούμε να πέσουμε σε πολύ μεγάλα λάθη. <σχε> Αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, ε, να κλείσουμε σιγά σιγά. <σχε> ε, συμφωνώ απόλυτα με, το, με αυτά που είπες. Ε, ε, ειδικά στους νευραλγικούς τομείς της οικονομίας και Σε αγαθά και υπηρεσίε και προϊόντα πρώτη ανάγκη. Σε ό,τι αφορά φάρμακα, υπάρχουν εταιρείε οι οποίε έχουν κλείσει φαρμακοβιομηχανίε, οι οποίε έχουν κλείσει, οι οποίε έχουν όλο το ολόκληρο μονάδε, οι οποίε ε, χρωστάνε στο δημόσιο, ναι. και το δημόσιο θα μπορούσε αύριο, αύριο. Ναι. Χθε θα μπορούσε να φτιάξει ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Εδώ μ' αρέσει τη βιομηχανία ζάχαρη, δεν είπαν οι γραμιστέ, θα κλείσετε. Ναι, ναι. Δηλαδή τέξτε, δεν υπάρχει αυτό, είναι πλήρως <σχ> ε, υποτέλεια ας πούμε. Έτσι, τα καθεστώτατα των μνημονίων ας πούμε και της, ε, του Ευρωζουρολωμανδία ας πούμε τέξτε, δεν υπάρχει. Ακόμα περιμένουμε τα νομοσχέδια τα οποία θα καθορίσουν το, και θα ξεκαθαρίσουν το πείο το, το, το στα τηλεοπτικά, με τα τηλεοπτικά κανάλια με του μεγάλοι εργολάβους. Ε, ήδη μετά τι εκλογέ έχει γίνει ένα πογκρόμ πραγματικό ε, ελέγχου και προστήμων οδηγών οι οποίοι έχουν περάσει τα διόδια όλο αυτόν τον καιρό με τον νόμο Γορύβη που πριν το ξέραν χωρίς να πληρώνουν και τους έρχονται δεκάδες και εκατοντάδες πρόστιμοι από την τροχέ γίνεται ένα πογκρόμιο δηλαδή διόντου ένα πόλεμο σε όλα τα επίπεδα βάζουν λαγό τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΑΣΑ να λέει ότι πρέπει να γίνει πλημέλυμα η μη ακύρωση εισιτηρίου στα μέσα μεταφορά. Με έναν λαό που οποίος πλύτεται, λες και τα μέσα μαζικής μεταφορά θα παίρνει ο δυσκατομμυρίουχος ξέρω εγώ ε, Θα πρέπει να γίνει επιμέλεγμα και να πηγαίνει κατευθείαν αυτόφορο ποιος ε, ε, δεν ακυρώνει το εισιτήριο ε, Προκειμένου να βγει μετά ο Παλαιοπασόκος, ε, ο, ο Σπύρτζης να πει ότι εντάξει υπερβάλεις ξέρω εγώ, όσοι να μην τους ευκαλύουμε κιόλας Και στο τέλο απλά να περάσουν την αύξηση του εισιτήριου και <συμπλέον> τις ακούγονται δύο, ακό <συμπλέον> Πώς δηλαδή, μιλάμε απίστευτα πράγματα, πραγματικά ευλογικέ καταστάσει. Δηλαδή, και εμεί τώρα, και όλα αυτά τα περνάει μια σταχαριά αριστερή κυβέρνηση, και να έχουμε τώρα ένα ζήτημα το οποίο θα έρθει στη διαδήλωση σήμερα και ποιο δεν θα έρθει. Λοιπόν, όποιο αισθάνεται ότι είναι αυτό του, έστω και λίγο αριστερό, α δηλαδή, έρθει σήμερα στη διαδήλωση. Δηλαδή, πραγματικά ντρέπουμε για λογαριασμό όλων αυτών, οι οποίοι δεν σπίτια του, όλο τον προηγούμενο χρονικό διάστημα βγαίνουν στι στι πορείε Παντού, οι οποίοι απλά θα κάτσουν και ακούνε, αχ, να πούνε να έχουν κάνει να περάσουν το μνημόνιο, πούμε. Αυτό ναι. είναι τραγικό. Προστά. Και θα πρέπει να αντρέβεται όποιο το κάνει, σε κάθαρα πράγματα. Κλείνοντα, να υπενθυμίσουμε του τρόπου επικοινωνία και επαφή με το κίνημά μα είναι το site του κίνηματος, κίνηματο ή δεπληρώνω.gr, είναι το ίδιο site. Είναι το mail μα κίνημα δενπληρώνω.net, ε, Στο site μα θα βρείτε και του τρόπου επικοινωνία στην ανάλογη παραπομπή, είναι η ομάδα μας στο facebook δεν πληρώνει, uh -huh. η σελίδα μας η οποία έχει γύρω στα 17.000 μέλη και σας καλούμε να γίνετε ένα, το 17ο χιλιοστό πρώτο. <laughs> <laughs> <laughs> να λοιπόν, πούμε ότι ε, μία ώρα από τώρα έχουμε συγκέπτωση στο σύνταγμα. Ενωρίζουμε yeah. πολύ νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα, όπως αναφέραμε και πριν αλλά γνωρίζετε φαντάζομαι να, να πούμε ότι την Δευτέρα η Λαϊκή Ενότητα έχει συγκέντρωση ε, στο Μεκραμικό στις 7 η ώρα. Ε, ε, αυτά. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την φιλόξενη διαδικτυακή συχνότητα του πλατεία Αρέγγιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους φαγόνους του τον Πάνο ε, για την ηχοληψία και την παρέα. Στο επανειδή. Γεια σας. καλό βράδυ. Adelante, seguimos y say